Το όνομα του πατρό και του είπα το δικό σε μια Βασίλισ Χου Ράνη το πνεύμα τη Αληθέ του Πανταλού Παρόλο και τα πάντα Πληρώνει. Στη ευρώ συναγίσματα τη ζωή που χωρί αγθέη σκήνη στο Νηνεί και καθάριου να βάλει τι κύριε και σώσουμε να θέσει του ειδικά Αυτό που θα θέλαμε σήμερα να δούμε και θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό. Ε, είναι η ακυρία ή η, η ακυδία. Και είναι πολύ σημαντικό, γιατί επηρεάζει πάρα πολύ ε, την πορεία μας σε όλα τα επίπεδα. Ή αλλιώς θα μπορούσαμε να ονομάσουμε την ακιδεία, την λύπη, αυτή τη μελαγχολία που καταλαβάνει την ψυχή μας και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Να δούμε οι πατέρες μας πώς τα λένε αυτά τα πράγματα και αν ο Θεός δώσει, να τα δούμε και λίγο πιο πρακτικά στην δική μας ζωή. Εδώ στον Ευεργετινό που είναι μια συλλογή από λόγους ε, α, Αγίων Ανδρών να δούμε τι λέει. Βρήκα έναν όρο που μου άρεσε πολύ. Λέει μιλάει για την λύπη ότι υπάρχει καλή λύπη κατά Θεόν και η λύπη η οποία είναι εκ του πονηρού και δεν είναι ευλογημένη. Η λύπη την οποία δοκιμάζει ο άνθρωπος διακρίνεται σε δύο κατηγορίες. Η μία εξ αυτών και η άλλη καταστρέφει. Την ωφέλιμον λύπη θα την διακρίνουμε από τα εξής γνωρίσματα. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ένα εξωτερικό χαρακτηριστικό που έχει την ίδια μορφή, δηλαδή λύπη. η αθυμία που καταλαμβάνει την ψυχή μας και διώχνει την χαρά. Ένας άνθρωπος που δεν έχει διάκριση να διακρίνει τη μία κατάσταση από την άλλη και βλέπει τα πράγματα τελείως εξωτερικά και τα βλέπουμε έτσι όταν λείπει το πνεύμα του Θεού και τα βλέπουμε έτσι με μία έκφραση με μία διάθεση πολύ εξωτερική μιας βλέπουμε το πράγμα ότι είναι Όλα ίδια, αλλά δεν είναι ίδια. και Όπως είπαμε και την πολλή φορά κατά τους Πατέρες μας ο Κύριος δεν μένει τόσο στην εξωτερική πράξη ή στην εξωτερική συμπεριφορά αλλά στις προθέσεις της ψυχής και στα κίνητρα <Κι> του ανθρώπου. Αυτό λοιπόν που είναι πάρα πολύ σημαντικό, ή αν θέλετε είναι τόσο σημαντικό είναι οι προθέσεις και τα κίνητρά μα όταν κάνουμε κάτι. Κατά αυτόν τον τρόπο, κατά αναλογία, οι ενέργειές μας, ενώ φαίνονται να είναι ίδιες εξωτερικά, τελικά η μία είναι τελείως αντίθετη από την άλλη. Γι' αυτό λέει εδώ ένας άνθρωπος που έχει φωτισμό, που έχει εμπειρία, που έχει πείρα αυτή τη οδού, αυτή τη πνευματικής καταστάσεως, μας διακρίνει τα πράγματα και λέει υπάρχουν δύο ε, ε, λήπες. Η ωφέλιμος λύπη, λοιπόν, ε, διακρίνεται από τα εξής χαρακτηριστικά. Ο λέει, κλαίει και οδύρεται για ειδικά του αμαρτίας όπως επίσης και δια την πνευματική άγνοια του πλησίον. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι η πορεία μας δεν είναι αυτόνομη από τους άλλους. Ακόμη αυτή η άσκηση πνευματική, αυτό το πνευματικό γεγονός της προσευχής της μετανοίας δεν είναι μια ατομική πράξη που αφορά μόνο τον εαυτό μου και δεν είναι ενδιαφέρομαι για τους άλλους αλλά είναι ένα προσωπικό γεγονός και είναι τέτοιο εφόσον στην πράξη μου αυτή συμπεριλαμβάνεται όλος ο κόσμος γι' αυτό δεν μπορεί να ξεχωρίσει κανείς τη δική του μετάνοια από τον πόνο για την πνευματική άγνοια του κόσμου Εκτός δε αυτών, ο κατά Θεόν στενοχωρείται, φοβούμενος μη παρεκκλίνει από το σκοπό της σωτηρίας του, το στόχο του δηλαδή. Εκτός όμως της λύπης αυτής η οποία αναβιβάζει τον άνθρωπον, αυτή η λύπη λοιπόν έχει μέσα τις δύναμη. Έχει προωθητική δύναμη που μας ανεβάζει ψηλά. Υπάρχει και η άλλη την οποία εμπνέει εμά ο εχθρό τη ψυχή μα, ο διάβολος και είναι γεμάτη από απερισκεψία. Ε, αυτή η λύπη ονομάζεται από μερικούς ακιδεία. Αυτή λοιπόν η λύπη ε, που προέρχεται από μία απερισκεψία δηλαδή άγνοια του λόγου, των ενεργειών μας και των πράξεων μας αυτή η απερισκεψία λοιπόν, και η άγνοια οδηγεί σε αυτήν την λύπη η οποία καταβάλει τις ψυχικές, τις φυσικές και πνευματικές δυνάμεις του ανθρώπου και δεν τον αφήνει να προχωρήσει να βρει ανάπαυση. Αυτή την κατάσταση της λύπης που μπορεί όλοι περνούμε για διαφόρους λόγους είναι πολύ σημαντικό να την πολεμήσουμε ή να διακρίνουμε πίσω από αυτήν την λύπη, τις αιτίες και να γνωρίσουμε καλύτερα την πορεία μας. Αυτή λοιπόν την ακίδεια την ονομάζει και δίνει μια ωραία περιγραφή εδώ η συγκλητική. Είναι μια σκήτρια. Λοιπόν λέει δηλαδή είναι η μελαγχολική διάθεση της ψυχής καταδικάζουσα εις πνευματικήν ανδράνιαν των άνθρωπων. μελαχολική διάθεση της ψυχής που καταδικάζει σε πνευματικήν ανδράνιαν των άνθρωπων. Η αδράνεια που έχουμε την πελιά, που μπορεί να την κατηγορήσουμε αυτή την κατάσταση που έχουμε ή αν δούμε σε άλλους <συγχ> ανθρώπους, δεν είναι απλώς ένα φαινόμενο τυχαίο, αλλά οφείλεται στην έλλειψη της χαράς, στην απουσία της χαράς, σε αυτήν την μελαγχολική διάθεση που νιώθουμε να μην μας χωράει ο τόπος, να μην βρίσκουμε πουθενά διέξοδο, να μην βρίσκουμε πουθενά ανάπαυση, να μην βρίσκουμε ότι αξίζει να ζούμε. Όταν σκεφτόμαστε τα υψηλά νοήματα, τι πνευματικέ θεωρίε, όταν σκεφτόμαστε τα πνευματικά πράγματα και μας πιάνει μια πλήρης αδιαφορία ή ακόμη και μίσος και αποστροφή. Και νιώθουμε τότε να μην έχουμε μία διέξοδο. Μπορεί να μπούμε σε μία διαδικασία της πνευματικής ζωής, να κάνουμε κάποια βήματα, να έχουμε κάποια χαρά, αλλά αυτό μπορεί να φύγει. Και μάλιστα το σημαντικότερο δεν είναι ότι θα φύγει η χαρά ή θα δρανοποιηθούμε, αλλά η έννοια του Θεού, η μνήμη του Θεού να μας αφήνει εντελώς ψυχρούς και παγαιρούς μέσα μας και να μην βρίσκουμε τον Λόγο να έχουμε ένα φορά προς τον Θεό και να μην μας συγκινεί η έννοια της Χάρητος του Θεού <coughs> και τότε <coughs> να κλονίζεται ο συντρικός μας κόσμος και αυτή η με μελαχολία να μας οδηγεί σε μια πνευματική αδράνεια και αδιαφορία. Λοιπόν η πνευματική αδράνεια δεν είναι απλώς ένα πειρασμικό γεγονό στοιχέο που μπορεί να καταβάλει την ψυχή μας στιγμέα ή κάποια στιγμή μπορεί να, είναι, να έχει βάσεις, να έχει ρίζες μέσα μας. Δηλαδή όταν κάτι μας ενθουσιάζει, όταν κάτι μας εντυπωσιάζει, αυτό μας διεγείρει και τη διάθεση και μας ζωντανεύει. Ο ενθουσιασμός η επιθυμία για κάτι δεν νόημα στη ζωή μας και στις πράξεις μας, δεν είναι κίνητρο. Όταν ενθουσιαζόμαστε από κάτι, ακόμη κάτι πολύ ανθρώπινο, κάτι πολύ κοσμικό, αυτός ενθουσιασμός για μας είναι ένα κίνητρο να ζήσουμε. Ένα κίνητο να δραστηριοποιηθούμε. Όταν πάρει ο άνθρωπος να έχει ενθουσιασμό, να εκπλήσεται από κάτι, τότε δεν έχει δύναμη να κάνει τίποτα. Πολύ περισσότερο δε, στα πνευματικά γεγονότα. Για τον καθένα μας, τι θα μπορούσε να σήμαινε η προοπτική του Θεού. Η προοπτική αυτή της αλήθειας, της όντως αλήθειας, αυτού του εντολογικού γεγονότος που αποκαλύπτει το όλον μας, που έχει μια καθολική έκφραση που συμπεριλαμβάνει όλη τη γνώση. Φτάνουμε σε σημείο που να λέμε δεν με διαφέρει τίποτα, εμένα με διαφέρει να έχω να φάω. Να μπορώ να διασκεδάζω, να μπορώ να πηγαίνω διακοπές, να απολαμβάνω τα, τις ομορφιές αντός εισαγωγικών της ζωής. Και αυτά μας συγκινούνε. Και η μνήμη του Θεού που επαναλαμβάνουμε όταν λέμε η μνήμη του Θεού ή ο Θεός δεν είναι ένα, μια πλευρά της ζωής μας. Δεν είναι ε, ένα κομμάτι της ζωής μας που αφορά την, αφορά την πνευματική σφαίρα. Ο Θεός είναι το όλο. Είναι και όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως, αυτές οι ενέργειες, αυτές οι επιθυμίες, αυτές οι χαρές της ζωής μας, σε αυτές που περιέχεται και ο Θεός εάν θέλουμε. Όταν λοιπόν, λείψει, λείπει αυτή η έφεση και μας πιάνε αυτή οχόρια και δεν έχουμε δύναμη, ε, τότε αρχίζουμε να πηγαίνουμε από δωμάτιο σε δωμάτιο στο σπίτι, βγαίνουμε έξω δεν ικανοποιούμε, θα ψάχνουμε άλλα πράγματα να βρούμε και τότε μας γεννάται η ανάγκη να επιδιώξουμε κάτι που μπορεί να μας προκαλέσει συγκίνηση ή εντύπωση ή να μας έχει σε μία δράση εσωτερική που να μας βγάζει από αυτή την οχελικότητα από αυτή την ανθρώτητα. Η βάση η, η, η, θέλετε, η ψυχολογική βάση η αιτία όλων των εξαρτήσεων και παθών είναι αυτή ο άνθρωπος ο εικόνα του Θεού έχει πόθο για το άπειρο έχει έφεση για το άπειρο και μόνο το πληρώνεται ο άνθρωπος όταν όμως αυτή μας η ανάγκη έχει ταλαιπωρηθεί έχει φύγει. Δεν πάβει όμως η φύση μας να έχει πάλι πόθο για τον Θεό τον οποίο εμείς δεν θέλουμε. Δηλαδή έχει πεθάνει μέσα μας κατά κάποιον τρόπο οπότε πρέπει να βρει μια διέξοδο. Αυτός μας ο πόθος. Και που θα βρει με μεγάλη νορμή σαν οδηγήσει άνθρωπος σε εμπαθείς καταστάσεις και σε εξαρτήσεις. Η κύρια λιπονετία των εξαρτήσεων είναι η καταθλιπτικότητα η μελανχολικότητα, η μελαγχολικότητα, μελαγχολία, αυτή είναι ο της ψυχής που δεν βλέπουμε που θα υπάρχει χαρά. Ο Θεός δεν μας συγκινεί, αλλά είτε μας συγκινεί ο Θεός, είτε όχι, η φύση μας θέλει το πάν, θέλει το όλον, θέλει το άπειρο. Αφού θα στραφούμε σωστά, θα στραφούμε κάπου αλλού που θα υποκαταστήσει αυτόν τον πόθο για τον Θεό. Και έτσι οδηγείται ο άνθρωπος σε εξαρτήσεις, στα πάθη. Μπορεί να δούμε έναν άνθρωπο που είναι εξαρτόμενο από ένα πάθο. Δεν λειτουργεί αυτό ο άνθρωπο αν τον επιπλήξουμε για το πάθο που έχει. Εντάξει, το ξέρει και ο ίδιο. Αλλά δεν μπορεί να ζήσει χωρί το πάθο, γιατί δεν μπορεί να αφήσει την ευτό του κενό. Το πάθο έρχεται να καλύψει ένα κενό που έχουμε. Και όσο μεγαλύτερο είναι το κενό, τόσο μεγαλύτερο είναι το πάθο. Γι' αυτό οι πιο ανήσυχοι άνθρωποι, που στα κύτταρα του ψυχισμού του, έχουν πιο έντονη την ανάγκη για το όλον, για το απόλυτο, αλλά ταυτόχρονα δεν κάνουν υπομονή ή δεν έχουν την ταπείνωση να το ζητήσουν. Μεγαλύτερη εξάρτηση έχουν από τα πάθη. Γι' αυτό αν δούμε εξαρτώμενος από χοντρά πάθη, είναι άνθρωποι πολύ δυναμικοί και ανήσυχοι, που όμως δεν στρέψαν όλη αυτοί τους στην ορμή εκεί που θα εικονοποιηθούν πραγματικά για διαφόρους λόγους γιατί η μνήμη αυτής της αναφοράς προς το απόλυτο, προς τον Θεό έχει διαστραφεί έχει χαθεί μέσα στην λύπη μέσα στην ακηδία, μέσα στη μιλαγχολία για αυτά τα πράγματα και άνθρωπος λοιπόν οδηγεί τι εξαρτήσεις και στα πάθη κάθε μορφής Πάθο μπορεί να είναι ο τσόγο. Μπορεί να είναι τα ναρκωτικά. Μπορεί να είναι η καινοδοξία. Μπορεί να είναι το κοινωνικό έργο. Μπορεί να είναι πολλή εργασία. Μπορεί να είναι η πνευματική εργασία το εισαγωγικό για να φαινόμαστε στου ανθρώπου. Όλα αυτά λοιπόν είναι καταστάσει που γι' αυτό μπορεί να δούμε και τον ίδιο τον εαυτό μα να κάνει να πάρα πολύ σε ένα πλαίσιο κοινωνική προσφορά. Αλλά. Να δυνατή, να έλθει σε επαφή με τον εαυτό του αυτό του άνθρωπο ή αυτό που προσφέρει σε όλους τους άλλου ανθρώπου να μην είναι να το προσφέρει στον εαυτό του. Αυτό είναι πάρα πολύ ύποπτο. Δείχνει ότι αυτή η ανάγκη, του, αυτή η διάθεση του ανθρώπου για κοινωνική προσφορά, για φιλανθρωπία, είναι μια κατά ένα χόμπι που έρχεται να καλύψει ελλείψεις ψυχικές και πνευματικές πνευματικές που εκφράζονται ψυχ, ψυχ, ψυχολογικά μα αυτή την κατάσταση της μελαχολίας που κυριεύει τον άνθρωπο αυτός λοιπόν είναι ένας όρος πολύ σημαντικός να τον έχουμε υπόψη μας ότι η ακυβία είναι η μελαχολική διάθεση της ψυχής καταδικάζουσας σε πνευματική ναδράνεια τον άνθρωπο τον καταδικάζει σε μια πνευματική ναδράνεια να δούμε παρακάτω πως μας τα λέει έτσι πιο πρακτικά ένα άλλος αβας εδώ αβάς Κασιανός. Καταρχήν θέλετε μέχρι να ρωτήσετε κάτι. Θα το δούμε εδώ σε αυτά που λέει. Ε, θα το μεταφράσω. Πείτε, πώ θα διακρίνουμε αν το δώσιμο είναι αληθινό ή αν έχει Αν το δώσιμο. Ναι, ρωτάει η κυρία, πώς μπορούμε να διακρίνουμε αν το δώσιμο είναι αληθινό και πότε δεν είναι αληθινό. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Εμά μας ενδιαφέρει, υπάρχει χαρά στην ψυχή μα. Χωρίς χαρά δεν μπορεί να προχωρήσει ο άνθρωπος και αναφέραμε αυτό όχι για να ψαχνόμαστε πότε είναι αληθινό και πότε όχι το δόσιμό μας αλλά να δούμε ότι πολλές φορές η απουσία της χαράς μας οδηγ... αντί να μας οδηγήσει στο να ε, βρούμε το ενδιέξοδο μέσα από την οποία θα αναπαυθούμε εμείς προσωπικά οδηγούμε σε άλλε καταστάσεις πάντως όταν λέμε χαρά δεν εννοούμε την ευχαρίστηση με κάποια πράγματα ίσως όμορφα της ζωής, αλλά όταν λέμε χαρά εννοούμε την ανάπαυση που νιώθουμε. Την ειρήνη της ψυχής που νιώθουμε. Και όταν λέμε ανάπαυση της ψυχής και ειρήνη της ψυχής εννοούμε κυρίως την συμφιλίωση με τον θάνατο. Γιατί κανείς μπορεί να έχει ανάπαυση ότι πάει καλά η οικογένειά του. Να έχει χαρά ότι η δουλειά του προχωράει και αποδίδει. Ότι έχει φίλους που τον αγαπούν και αυτό έχει ανθρώπου που αγαπάει. Είναι, μια... Είναι κάτι όμορφο αυτό. Δεν μπορεί κανείς να το περιφρονίσει ή να το προσβάλει αυτό. Αλλά δεν σημαίνει ότι αυτό περιέχει και αυτή την ανάπαυση που είπαμε και αυτή την οντολογική ειρήνη. Αυτή την ανάπαυση και αυτή την ειρήνη είναι αυτή που σε κάνει να με τον θάνατο. Όχι με την ένωση ότι αποδέχουν ότι θα πεθάνω κάποτε αλλά να προσεγγίζω τον θάνατο με εσωτερική ελευθερία και τη βεβαιότητα ότι νικήθηκε ο θάνατο. και όχι γιατί μου το είπαν και το, και το άκουσα και το κατάλαβαν νοητικά αλλά όλη η υπαρξή μου βιώνει αυτή την νίκη του θανάτου. Αυτή είναι η πραγματική ειρήνη. Εδώ πέρα, α πούμε, τόσα χρόνια στην πνευματική ζωή, δεν μπορούμε να κάνουμε ένα μείγμα. Μπορεί να είσαι, α πούμε, και καλό, γιατί δεν να αντίσει τον Θεό ποτέ. Προτίθεται ένα θέμα, α πούμε, πρακτικό. Όταν α πούμε, όλη σου τη ζωή, ελάχιστε στιγμέ, α πούμε, μπορεί να πει ότι δεν ξέρει κάτι και συναισθηματικό, ποιόντα πνευματικό. Είναι τόσο μακριά δηλαδή από την καθημερινότητα τη δική μα στην πραγματικότητα, και τόσο δύσκολο να κάνει ένα βήμα προ τα πού είναι και σα, α σε αυτό που λένε τα κυρία και καθημερινή, έκανε δεν είναι. Δεν μπορεί να λέει από μόνο να κάνει τίποτα. Τι προτείνεται. Να πούμε πνιγούμε. Κοιτάξτε, ε, είναι και πολύ κοντά και πολύ μακριά, και πολύ δύσκολο και πολύ εύκολο. Και δεν κρίνεται ιστορία από το πόσο καιρό είμαστε στην καιρό περιμένουμε, αλλά όλη η ιστορία της ζωής μας κρίνεται από στιγμέ. Δεν δικαιώνεται η ζωή μας εάν ζήσαμε 70 χρόνια για τα πριν ήταν άσχημα και τα 20 όμορφα. Δεν είναι πραγματική πνευματική προσέγγιση αυτή ούτε σοφή προσέγγιση. Αλλά κρίνεται αν από τα 70 χρόνια ζήσαμε μια στιγμή που νικήθηκε ο θάνατο και αποκτήσαμε ελπίδα για το αιώνιο. Ο Άγιος Σημειών ο Θεοδόχος δεν έκανε έναν απολογισμό της ζωής σαν ήταν μπακάλις ή πρωθυπουργός που έπρεπε να αποδώσει λόγο να κάνει ένα προϋπολογισμό ή απολογισμό αλλά ο Σημειών πέρασε πάρα πολλά χρόνια και στο βαθύ γύρα του εκπληρώθηκε η υπόσχεση που έλαβε από τον Θεό ότι πριν πεθάνει θα συναντήσει το Σωτήριον και το ότι είπε τον ίνα πολύ ισοδολοσοδέσποτα. Όλη η ζωή μας είναι να οικοδομήσουμε και να κτίσουμε αυτή τη δυνατότητα για αυτή τη στιγμή. Και αν παίρνουμε δύσκολα ή εύκολα δεν έχει καθόλου σημασία. Σημασία έχει αν αξιολογούμε και εκμεταλλευόμαστε τα άσχημα και τα εύκολα και τα όμορφα με αυτή, σε αυτή την προοπτική και τη δυνατότητα. Δεν έχει σημασία αν μπορεί να είναι κανείς 70 χρόνια σε ζωή και πνευματική ζωή εννοούμε τελικά. Το να κοινωνούμε και να κάνουμε προσευχή. Το κίνητρο ποιο είναι. Η πρόθεση ποια είναι. Η πνευματική ζωή, θα με συγχωρέσετε, είναι όταν άνθρωπος μετανοεί που σημαίνει τι. Πάβει να αυτοαπασχολείται και να βλέπει τον εαυτό του πόσο όμορφο ή άσχημα πέρασε και δεν νοιάζεται να σωθεί αλλά να νοιάζεται να συναντήσει τον Θεό να γευτεί αυτή την αλήθεια που περιέχει τα πάντα, γενικά, τον θάνατο. Δηλαδή αγωνιζόμαστε με αυτή την προοπτική ή λέμε, εγώ θα κάνω τη ζωή μου και θα προσπαθήσω όσο μπορώ να είμαι καλό παιδάκι του κατοικητικού, για να μπορέσει ο Θεός να ανταποκριθεί στις επιδιώξεις μου και τις επιθυμίες μου. Δηλαδή, ένας άνθρωπος σου λέει εγώ έκανα μια οικογένεια, έχω τρία παιδιά κάνω τον αγώνα μου και ζητώ να έχω μια καλή δουλειά, δεν ξέρω πολλά, να περνώ όμορφα να μην έχω ανησυχίε, να έχω τη δυνατότητα να ζήσω και λίγο άνετα τα παιδιά μου, να τα καλοπαντρέψω, να μπράσουμε όλοι ευτυχισμένοι και να μην έχουμε προβλήματα και αρρώστηση και να πεθάνω όμοιρο σε βαθύ γύρα. Για να το πετύχω λοιπόν αυτό που είναι ο στόχο μα, τι άλλη χαρά μπορεί να υπάρξει σε αυτή τη ζωή, Υπάρχει κάτι άλλο. Λοιπόν, οπότε για να πετύχω αυτό τον στόχο, πρέπει έχω καλά με τον μου. Γι' αυτό θα κάνω πνευματική ζωή. Κάνω πνευματική ζωή, λέω ρε παιδάκι μου κάνω τόσες νησίς αυτά και πάλι στραύμου τα φέρνει ο Θεό. Τι βάσαμε κι αυτή η ζωή, να μην λυπάσαι μετά. Να μην συνδεχωριέσαι μετά. Ποιο Θεός υπάρχει σε αυτά όλα, ποια προοπτική θα υπάρχει σε όλα αυτά. Όταν λοιπόν, όλα αυτά είναι δομημένα με τέτοιο, τοξικά ομόλογα. Λοιπόν, όταν είναι δομημένα με τέτοιον τρόπο είναι τοξικά ομόλογα αυτά, δηλαδή η βάση είναι τι? Όχι το όλον, όχι το έσχατο, δηλαδή αυτή η αναφορά προ τον Χριστό, που φωτίζει και το, το τώρα. Φωτίζει, το, δηλαδή ο, ο Θεό, η πνευματική ζωή, ο Χριστός. δεν είναι κάτι που είναι μελλοντικό κάπου και θα το ζήσουμε και τώρα είναι μια ταλαιπωρία που διερχόμαστε και δεν εκτιμούμε αυτή τη ζωή. Αλλά αυτή μας η ζωή, αυτό το παράδοξο, φωτίζεται με τα μέλλοντα. Και τα μέλλοντα φωτίζονται με τα παρόντα. Είναι μια ενότητα σε όλα αυτά τα πράγματα υπάρχει χωρισμό, υπάρχει κομμάτιασμα τα παρόντα φωτίζονται από τα μέλλοντα και τα μέλλοντα φωτίζονται από τα παρόντα συνεπώς λοιπόν είναι ο τρόπος που τοποθετούμε, τοποθετούμεθα σε όλα αυτά και η ιστορία δεν είναι πόσο επιτυχημένοι ή αποτυχημένοι είμαστε και πόσο θλιβεροί ή ευχάριστοι είμαστε αλλά πόσο από όλα αυτά αποκαλύπτεται το μυστήριο της ζωής αποκαλύπτει τη ζωή μέσα μας. Ας δούμε λίγο παρακάτω και ίσως δε θα ευκαιρίε. περισσότερες ευκαιρίες. Λίγες πριν. Εκτός θέματος. Ε, εκτός θέματος θα είναι. Ο Θεός ως δημιουργός και παντογνώστης πότε μα έγινε πάρει. Όταν αγγίζουμε τα άνω άκρα της ασταθούς μας πορείας ως άνθρωποι. Ή και στα κάτω τα άκρα, τα άκρα, τα άκρα, τα άκρα όταν πέφτουμε και τότε χρειαζόμαστε περισσότερο την αγάπη του και την φωλή δεν κατάλαβε ότι ο Θεός δεν είναι άνθρωπος. Είναι να η τη αγάπη Του. Έτσι ή αλλιώς. Εγώ έχουμε περιπτώσει η αλλιως εγω η παρεντεση της Εκκλησίας για καλά έργα. Τι ο τα καλά έργα, ούτε το φαραισό. Δεν υπάρχει τέτοια παρενεση της Εκκλησίας για καλά έργα. Δεν υπάρχει, παρένεση έργα. Η παρένεση, δεν υπάρχει καν παρέντεση στην Εκκλησία. Η Εκκλησία δεν είναι παρέντεση, είναι προσφορά ζωής και σου λέει να ζήσεις. Έλα να φας για να ζήσεις. Κι άμα ζήσει, εσύ θέλεις να κάνεις καλά έργα. Είδατε πόσο στο μυαλό μας έχει μπερδευτεί, είναι τη Εκκλησίας. Να το πούμε σιγά σιγά. Λοιπόν, πόσο τι αγωγή έχουμε. Αυτό που λες δέσποι είναι πάρα πολύ ορθό σύμφωνα με αυτά που εισέπραξε από την Εκκλησία. Η Εκκλησία δεν προτρέπει ούτε αποτρέπει σε κάτι δεν είναι, παρέ... είναι παρέννησης για κάτι αλλά είναι και οφείλει να είναι και έτσι είναι, είναι προσφορά ζωής. Και μάλιστα προσφορά ζωής όχι καταναγκαστική ή με την βία. Όποιος θέλει, σου λέει όποιος θέλει να ζήσει ας έρθει να φάει. Να γευτεί τη ζωή. Είναι γεύση. Ή αν γευτεί ο άνθρωπος τη ζωή, τι είναι ζωή. Η γεύση της αγάπης του Θεού. Αυτή η κοινωνία με τον Θεό, αυτή η αγαπητική σχέση με τον Θεό. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος γεύεται την αγάπη του Θεού εκ των πραγμάτων για να μπορεί να είναι σε δράση, σε ενέργεια αυτή η αγάπη θα δώσει αγάπη. Δεν μπορεί αλλιώ. όπως ένας είναι ερωτευμένος και γεύεται τον έρωτάν του είναι όλα του φωνούνται όμορφα και θέλει να δίνει χαρά παντού. Δεν του επιβάλλει κανείς κάτι τέτοιο. Του επιβάλλει η κατάσταση την οποία ζει. Λοιπόν ένας άνθρωπος που ζει αυτήν την εσωτερική ελευθερία μέσα από την αγάπη του Θεού. Φωτίζουν τα, τα πράγματα τελείω διαφορετικά και ένα άνθρωπο που ζει έτσι δεν μπορεί να βλέπει κάποιον να πάσχει δίπλα του. Άλλο μου λέει κάποιο, Κάνε αυτό, να είσαι ένα καλό άνθρωπο, έτσι μάθαν οι γονεί έτσι μάθει η Εκκλησία, οι Ορθόδοξοι Έλληνε, έτσι είμαστε, και έχουμε ένα φιλότιμο που αυτό το θέλω, φιλότιμο το έχουμε σε μια δράση, και α δούμε έναν ταλέπορο άνθρωπο να τα λέει, το βοηθήσουμε. Αυτό τι είναι τώρα αυτό το πράγμα, δεν το καταλαβαίνω. Άντι, να βάλουμε τον εαυτό μας να κάνει αυτό το πράγμα αλλά άλλο όταν ο άνθρωπος μέσα του απέκτησε ευστισία, και είναι βίωμα του πραγματικό ευαισθησία μέσα από τη σχέση με τον Θεό όταν γλυκάθηκε η καρδιά του μέσα από την αγάπη του Θεού και ξέρετε την αγάπη του Θεού δεν τη τηγευόμαστε χωρίς προϋποθέσεις δηλαδή η αγάπη του Θεού βρίσκεται απόκριση και, και γόνιμον γη για να αναπτυχθεί πού, στον πονεμένο άνθρωπο ο πονημένος άνθρωπος είναι αυτός που μπορεί να, είναι, είναι, ο πονημένος άνθρωπος είναι αυτός τον οποίο μπορεί να καρποφορήσει η αγάπη του Θεού και αυτός να αποκτήσει τέτοιου είδους ευαισθησία που μπορεί να μην, βλέπει, να μην αντέχει να βλέπει δίπλα τον άνθρωπο που πάσχει Είτε το οποίο εκκλησί, είτε όχι. Ακόμη και η Εκκλησία να του έλεγε: Μην δώσει αγάπη, αυτό θα δώσει. Ακόμη και η Εκκλησία, υποθέσουμε ότι να του έλεγε: Μην δώσει καλά έργα, δεν κάνει καλά έργα, αυτό θα έκανε. Θα έλεγε: τέτοια Εκκλησία δεν τη θέλω. Το απαιτεί ανάγκη με αυτό που ζω. Ο προσωπικό μου πόνο, η προσωπική μου διαδρομή, που ήταν ένα πόνο και μια ταλαιπωρία και μια δυστυχία, και είδα αυ, σε αυτήν την προσωπική τραγωδίρθηκε και την αποκρίθηκε ο Θεό. Όσο λοιπόν υπάρχει κένωσις μέσα από τον πόνο, τόσο περισσότερη πλήρωση υπάρχει από την αγάπη του Θεού. Όσο εμείς είμαστε χαζοχαρούμενοι και δεν έχουμε γευτεί αυτόν τον πραγματικόν πόνο, είναι κλειστή η καρδιά μας για την αγάπη του Θεού. Δεν είναι δεκτική. Δεν έχει χώρο μέσα η καρδιά μας. Είμαστε γεμάτοι από τα δικά μα, από την, ψεύτη και την δική μα χαρά. Όσο λοιπόν ο δικό μα πόνο, ο δικό μα τι κάνει, λειτουργεί με αυτόν τρόπο καινοτικά. Και ενώνεται η ύπαρξης μας και να υπάρχει χώρος να πληρωθούμε από τον πλούτο της αγάπης του Θεού. Και να βρει γόνιμον η γη. Να βρει χώρο να αναπαυθεί η αγάπη του Θεού. Να βρει ανάπαυση ο Θεός μέσα μας. Πότε βρίσκεται ο Θεός μέσα μας. Όταν για μένα αλλού θα είναι η αναφορά μου. Αλλήθεια είναι η θα... άλλο, θα... άλλο πράγμα θα λατρεύω. Από κάτι άλλο θα έχω θουσιαστεί. Κάτι άλλο θα με κερδίσει Δεν έχει χώρο ο Θεός να βαφθεί μέσα μας Άλλους έραστες βρήκαμε Άλλον αγαπημένο βρήκαμε Δεν είναι ιδιαίτερα Φιλόξενος ο χώρος μας για τον Θεό Ε, έλα και εσύ του λέμε Αν το λέμε Όταν όμως έχουν, έχουν ε, Προσβληθεί Έχουν ε, γκρεμιστεί Όλα τα είδωλά μας, όλοι οι έρωτε μας Όλες μας οι αγάπες και είμαστε τελείω άδειοι μέσα μα, τότε λέμε, ζητούμε κάτι που να μας λυτρώσει, ζητούμε τον αγαπημένο. Ε, τότε έχει χώρο. Είμαστε διψασμένοι πλέον γι' αυτό. Ο, ο, ο, ο, δεν είναι ο καλός άνθρωπος για τον Θεό, είναι ο διψασμένο άνθρωπο. Και ποιο είναι ο διψασμένος? Ο, ο, ο ταπεινό άνθρωπο. Ποιο είναι ο διψασμένο άνθρωπο. Ο άνθρωπο. Ο Όχι ο κατά λυπημένο. Μια, μια, μια, μια ακόμη διάκριση της καταθειών λύπη με την κατακόσμων λύπη Κατακόσμων λύπη ποια είναι Είμαι γεμάτος από τα δικά μου Και βλέπω να μην πάνε καλά και λυπούμε Χάλασε το αυτοκίνητό μου Έπαθες ζημιά το σπίτι μου. Με κλέψαν, μου, κλείψαν, μου κλέψαν, έκαπα θα οικονομική καταστροφή. Δεν πάει καλά η οικογένειά μου. Έφαγα χιλόπιτε. Ε, χαμός γίνεται, ρε παιδάκι μου. Δεν έχω κάτι. Και αυτά όλα που ήταν οι λατρείε μου, υπόθυμοι, στόχοι μου έχουν κρεμιστεί, έχουν, έχουν προσβληθεί. Κάτι δεν πάει καλά. Και αυτό μου γεννάει μια λύπη. Αχ, τι ζωή είναι αυτή, όλα ανάποδα μου έρθανε Η κατάθιο λύπη ποια είναι, ότι όλα αυτά δεν τα πιστεύω πλέον. Καλά είναι και αυτά. Αλλά δεν τα πιστεύω αυτά. Δεν μπορώ να επενδύσω σε αυτά με τέτοιο τρόπο που είναι να βρει ανάπαυση η ψυχή μου. Και τα έχω, τα έχω αφαιρέσει από μέσα μου. Πάω να τα πιστεύω αυτά. Δεν είναι ζωή αυτό το πράγμα. Τι να πιστέψω. Να γίνω πλούσιος. Θα έρθει ο θάνατος. Να με ερωτευτούν οι άνθρωποι, να ρωτευτώ άνθρωπο. Και αυτή η τι είναι. Να με δοξάσουν οι άνθρωποι. Και αυτή θα και εγώ θα πιθάνω να έχω ένα καλό σπίτι σπίτι να ψυχο είναι να με αναγνώριζουν οι άνθρωποι και τι έγινε μπορούν να μου δώσουν κάτι σημαντικότερο όταν λοιπόν τα δώλα σε αυτή την πραγματική του διάσταση και μέσα στην διάνοια μου τα ζήσω ήδη νοητικά βλέπω ποια είναι το όρειο αυτό το πραγμάτο και δεν το κάνω αυτό θα μου το κάνει ο Θεός θα με προλάβει ο Θεός θα μου αρχίσει χαστουκάκια που είναι χάδια στην ουσία όταν λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα λέω αυτά δεν είναι ελπίδα τα αρνούμε. Όχι τα αρνούμε, δεν αρνούμε ούτε το φαγητό μου, το σπίτι μου, το μου, την οικογένειά μου Αλλά αρνούμε ότι αυτά είναι η ζωή μου Χωρίς τον Θεό Αρνούμε πεισματικά ότι αυτά δεν είναι ο Θεός Και δεν μπορούμε να μου δώσει τη χαρά που πραγματικά αποθεί η ψυχή μου Τότε τα αφαίρω, απεκδίωμαι και ενώνομαι εσωτερικά Και μένω μόνος μου Και ζητώ μόνο τον Θεό να ρωτήσω, θα ναι. ε, θα θέλω να ρωτήσω κάτι. Πάνω αυτό, θα ήθελα να σα ρωτήσω. Όταν έχουμε μια σχέση με τον Θεό και κάνουμε έναν αγώνα και σιγά σιγά αρχίζουμε να αντιλαμβανόμαστε ότι ο Θεό μα απαντά μετά από προσευχέ, με πράξει κτλ. Mm -hmm. Κάνουμε κάποιε σε ένα σημείο που να τον θέλουμε συνέχεια και να είμαστε κάπω εξαρτημένοι από αυτό. Μια και ποιο σημείο πρέπει να φτάσουμε. Στην σχέση μου που το θέλω, για να μην τι άνθρωποι και εσύ, άλλη θέλω. Μπορούμε να συνεχίσουμε να συνομιλούμε μαζί του και να δείχνουμε. Αν που τι του λες. Λοιπόν, λίγοι... Ναι, θα το πούμε αυτό το με. Λοιπόν, να συνεχίσουμε λίγο και θα το πούμε σε άλλη φάση αυτό. Λοιπόν, όταν ο άνθρωπο αδειάσει από όλα τα πράγματα και μείνει κενός, αυτό, ξέρετε, είναι τρομερό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το κάνει ο άνθρωπος. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτά που καλούνται θησαυροί τη ζωής του κόσμου ζωή και από αυτά τα οποία βομβαρδιζόμαστε καθημερινά η ζωή έξω έχει πάρα πολλά χρώματα πάρα πολλές δυνατότητες για να ξεγελαστούμε Με έναν τρόπο μα έρχονται ο τρόπος που ενημερωνόμαστε Ο τρόπος που εκφράζεται ο πολιτισμός μας Οι υποσχέσεις που μας δίνει Είναι τόσο πολλέ, Τόσο έντονες Με έναν τέ, τέτοιο φασιστικό τρόπο Μας δείτε, κανείς δεν για αυτό το φασισμό Που μου λέει, τι μου λέει φασισμό, κάνε αυτό, έτσι θα ζήσεις Όχι αλλιώς, δεν είναι φασισμός αυτός Μου λέει, μόνο εδώ είναι η ζωή Μη ζήσεις αλλιώς, γιατί είσαι βλάκας Είσαι χαζός. Δεν είναι φασισμός αυτό το πράγμα. Δεν είναι ανελεύθερος τρόπος. Τέλος πάντων, όταν έχεις όλα αυτά στις προκλήσεις του κόσμου, αυτή την υποβολή του κόσμου που γίνεται και επιβολή, μπορείς να μείνεις άδειο, αντέχεις. Γιατί αν μείνεις μόνος σου άδιος στο κελί σου α υποθέσουμε, και αυτό το νούμε όχι με την πραγματική έννοια, αλλά κλεισμένο σε αυτή σου την αναζήτηση Αυτό ξαφνικά και εγώ τι κάνω, δες ο κόσμος γλυντάει Δες ο κόσμος πως απαλλαβανίζω, εμείς λέμε το φαινόμενο η πραγματικότητα Βλέπουμε κάποιον να γελάει και νομίζουν καλά Λέουμε κάποιον να διασκεδάζει και νομίζουμε είναι καλά Βλέπουμε άλλο να έχει μια άνεση ζωής και νομίζουμε είναι καλά, όλοι μας τραγικοί εν τέλει. Όταν λοιπόν Ζήσατε για πράγματα αν τέχεις να μείνει και να ζητάς αυτόν ο οποίο δεν είναι δεδομένος Δεν είναι χειροπιαστός ο Θεός Το φαγητό είναι χειροπιαστό, η γυναίκα σου είναι χειροπιαστή Τα πάντα είναι ορατά Ο Θεός είναι αόρατο και μη χειροπιαστός Μπορείς να αντέχεις κάτι τέτοιο Και να ζητάς και να υπομένεις Ε τότε θα σου έρθει να σου λέει ο παπάς κάνει υπομονή και προσευχή Δεν σου λέει τίποτα αυτό το πράγμα Σου λέει κοινόνιζε εντάξει, πολύ ωραία πέρυσι, το απόγευμα θα κάνω. Τα μου τι θα γίνει, πώς θα βγει η μέρα, όλοι διασκεδάζουν και εγώ δεν έχω ούτε φίλους Μου απαγορεύει και η Εκκλησία να κάνω σεξ τέλειως ιστορία <ΣΣΣΣΣΣΣΣ> Δεν τι νόημα έχει Οπότε είναι αυτό πόσο κανείς έχει αυτή την ανδρία να απορρίψει αυτή την ακυρία και την λύπη και εδώ να δούμε πώς πρακτικά πρέπει να γίνει. Γιατί όλα θέλουν διάκριση. Δεν πρέπει να κάνει κανεί κάτι πάνω από τις αντοχές του. Είναι αδιακρισία αυτό. Πάνω από τις δυνατότητές του. Χρειάζεται ο άνθρωπος να γνωρίζει το μέτρο του και με τέτοιον τρόπο που να μην τον καταπίνει η λύπη και η μελαγχολία να μπορεί να προχωρήσει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δίνουμε κουράγιο στον εαυτό μας. Να δίνουμε ελπίδα στον εαυτό μας. Αν θέλετε την μεγαλύτερη άσκηση από τις καλές πράξεις το να δίνω θάρρος στον εαυτό μου και ελπίδα στον εαυτό μου. Δεν είναι σε αυτό το πράγμα. Το θέλει ο Θεός. Δεν αντέχει ο διάβολος. Ο διάβολος κυρίως είναι φορέα απογνώσεως. Γι' αυτό το λόγο... Το μεγαλύτερο κτύπημα και τραύμα που μπορεί να φέρει ο άνθρωπο ή στον αντικείμενο ή στον διάβολο είναι αυτό. Εκεί που δεν είναι, υπάρχουν ελπίδε να ελπίζει. Εκεί που είναι όλα χάλια να πει: Όχι, θα αλλάξω. Με την χάρη του Θεού. Και να αποδιώξει αυτό το πνεύμα τη λύπη που τον φέρνει σε μια αδράνεια. Μα θα πει: Μα η ζωή μου πέρασε μαύρη. Τίποτα δεν έκανα. Τίποτα θα επιμείνω και θα λέω: Ναι, σήμερα θα αλλάξω. Σήμερα θα αλλάξω τα πράγματα και λίγο λίγο βαθμίου ο άνθρωπος να προχωράει είναι μεγάλη άσκηση αυτό να δίνουμε ελπίδα στον εαυτό μας να δίνουμε χαρά στον εαυτό μας ακόμη και ο Θεός να μας αποκόπτει τις ελπίδες εμείς θα έρθουμε σε κόντρα με τον Θεό μόνο τότε μπορούμε να αρθ... δικαιούμεθα να στραφούμε ενάντια στον Θεό όταν μας λέει ο να υπάρχει σωτηρία και λέει, υπάρχει σωτηρία <laughs> γιατί ξέρουμε ότι στο τέλος αλλάζεις γνώμη και θα επιμείνουμε, όσο και αν μα θα απογοητεύει. Όταν λοιπόν ο Άγιο Χρυσό όμω λέει αυτό ακόμα, αυτό που σα λέω, το λέω με έναν λαϊκό τρόπο, το λέει Άγιο Χρυσό όμω. Ότι και ο Θεό να σου λέει, Όχι, εσύ δεν θα απογοητευτεί. Και θα στραφεί ενάντια στον Θεό. Όταν λοιπόν μπορώ να στρέφω ενάντια στον Θεό και εγώ να ελπίζω, πόσο μάλλον πρέπει να το κάνω στου λογισμού μου. Στου ανθρώπου που με απογοητεύουν στον είδο των μου. Άλλο να γνωρίζω τα λάθη μου. Και οφείλω να τα δω και να τα αποκαλύπτω στον εαυτό μου, κι άλλου να απελπίζουμε. Το να δω τα λάθη μου ή να μου πουν τα λάθη μου, δέχομαι ότι θα απελπιστώ, να απελπιστώ, εγωιστής Θα τα γνωρίσω για να πω ήμαστο και να ελπίζω το κάνω και να διορθωθώ. Όχι για να απογοητεύομαι. Γιατί αν απογοητεύομαι από τα λάθη μου, κάνω μια μεγάλη αμαρτία. Προσβάλλω και βλασφημώ τον Θεό. Μια από τι μεγαλύτερε βλασφημίε είναι αυτή, να απογοητεύομαι. Γιατί, τι σημαίνει αυτό, Μου λέει κάποιο έκανε σοβαρά λάθη. Έκανα, έκανε. Και τι έγινε, Υπάρχει κάτι που δεν συγχωρείται, Υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, Ναι, ποιο, η αμετανοησία. Άρα, η λύπη που μα πιάνει και η απελπισία είναι αποτέλεσμα αμετανοησία, όχι το λαθών μα. Τα λάθη δεν μα οδηγούν σε απόγνωση. Η αμετανοησία μα οδηγεί σε απόγνωση. και όταν εμεί κλονιζόμαστε και απογοητευόμαστε γιατί κάτι κάναμε, κάτι μα είπαν. Δεν είναι γιατί είναι σκληρό ο λόγο που ακούσαμε, ή κακό αυτό που κάναμε, τρομερό αυτό που κάναμε και το μεγαλύτερο έγκλημα να έχουμε κάνει. Η απελπισία είναι αποτέλεσμα όχι αυτό που κάναμε, το εγωισμό μας που προσβλήθηκε για αυτά που κάναμε και τη αμετανοησία μας. Ο αμετανόητος λοιπόν που δείχνει μια σκληρότητα είναι αυτό ο οποίο απογοητεύεται και καταβάλλεται από την κατακόσμων λύπη από την μελαγχολία αυτή της ακιδίας Γιατί να ξεχωρίζει από το την... πείσμα. Από τι. Από το πείσμα. Έχουν καμιά σχέση. Αυτή η πείσμα, δηλαδή, να τις να ελπίζεις. Κάποιοι πείσμα είναι καλό το Είναι καλό πείσμα αν, είναι, αν έχει αναφορά προς την ελπίδα. Ναι, σαφέστατα. Να δούμε λοιπόν τι λέει εδώ. Το τεχώς αλλάζει γνώμη. Μπορούμε με τον αγώνα μας να του κάνουν αλλάξει γνώμη δηλαδή. Δεν αναιρεί την παριαγνωσία του. Δεν ξέρω τι είναι σωστή λέξη, το έχετε παντε γνώστησε να πω. Ναι, κοιτία, αλλάζει η γνωμή είναι αυτό που εισπράττουμε εμείς. Αυτό που λειτουργεί σε εμάς σαν ενέργεια. Σαν κατάσταση. Το φοβερόν πνεύμα της λύπης όταν καταβάλλει, καταλάβει εξ ολοκληρών την ψυχή του ανθρώπου και κατορθώσει να τη σκοτεινιάσει τι ωραίες λέξεις μετανέφει της απογνώσεως τότι την εμποδίζει από την εκτέλεση παντός καλού έργου ενώ αντιστοιχώ τη γεμίζει με παντός είδους πονηρούς λογισμούς και με πάσαν ενεγένη κακία <coughs> το δούμε λίγο αυτό ξανά το πνεύμα της λύπης το αυτό πνεύμα αυτή τη δαιμονικής θα λέγαμε λύπης όταν καταλάβει λέει εξολοκτύντει την ψυχή του ανθρώπου και κατορθώσει ορθώ στην σκοτεινιάς είδατε με τη λύπη σκοτεινιάζει ψυχή μας αγριεύει το πρόσωπό μας δεν έχει ο άνθρωπος χαρά δεν έχει ελπίδα σκοτεινιάζει ψυχή μας δεν μπορούμε να ζήσουμε τίποτα δεν μπορούμε να διακρίνουμε τίποτα και δεν μπορούμε να βαδίσουμε μετανέφη της απογοητεύσεως τότε την εμποδίζει από την εκτέλεση παντός καλού έργου. Γι' αυτό είναι πάρα... Μου έλεγε ένας πνευματικός κάποτε, συζητούσαμε και μου λέει ρε Βαρνάβα, μου λέει ξέρεις τι κατάλαβα ότι πιο πολύ σημασία έχει στην εξομολόγηση ότι και να σου πούν οι άνθρωποι δεν είναι τόσο να τους υποδείξεις το λάθος όσο να τους δώσεις για κάτι καλό που έχουν. Αν ο άνθρωπος πιστέψει για κάτι καλό που έχει πιο πολλές δυνατότητες έχει να προχωρήσει. Γι' αυτό πολλές φορές τα λάθη δεν είναι καλό να ασχολούμαστε διαρκώ με αυτά εφόσον μετανοούμε Αλλά μετανοούσαμε τελείως Προχωρούμε παραπέρα. Γιατί αν ασχολούμαστε διαρκώ με αυτά δεν θα κάνουμε κάτι καλό και θα προκόψουμε και θα προχωρήσουμε. Καλό είναι να ευχαριστούμε και να δοξάσουμε αυτό Θεό για την αγάπη Του και την ευαιρεσία Του. Μας συγχώρεσε. Γιατί τότε θα έχουμε δύναμη να προχωρήσουμε. Θα μπορούσε κανείς να ρωτήσει πώς μπορούμε να το διακρίνουμε αυτό. Πολύ απλά. Αν έχεις όρεξη να κάνεις κάτι καλό, εάν έχεις διάθεση να ενεργοποιηθείς στη ζωή σου, στη σχέση με τον Θεό αλλά και στην καθημερινότητά σου είναι δείγμα ότι μετανοούμε και είναι δείγμα ότι είμαστε κοντά στον Θεό και λειτουργούμε κατά Αν όμω δεν έχουμε όρεξη τίποτα να κάνουμε και μας καταβάλει, μας καταβάλει η απογοήτευση και σκοτεινιάζει η ψυχή μας, σημαίνει ότι δεχθήκαμε αυτό το πονηρό πνεύμα του τη λύπη. Πότε λοιπόν λειτουργούμε κατά Θεό, όταν έχουμε όρεξη ζωή, όρεξης να ζήσουμε, να προσευχηθούμε, να κινηθούμε, να δράσουμε όπως θέλει ο Θεός. Πότε είμαστε εκτός Θεού ότι είμαστε ανόρεκτοι για τη ζωή. Τότε κάτι δεν πάει καλά μέσα μας. Συγκεκριμένως, λέει, δεν αφήνει την ψυχή να εκτελεί με προθυμία τας ορισμένας προσευχάς και να ψιθυρίζει την να αδιάλεπτον ευχή. Ούτε να ανέχεται καρτερικώς την ακρόαση των ιερών αναγνώσεων από την οποία ενωφελείται. Δεν έχει ανθρώπηση ούτε να προσευχηθεί, ούτε να διαβάσει κάτι, ούτε να υμνήσει τον Θεό. Καθιστά δε των εχμα... εχμάλωτών του άνθρωπον ευερέθιστον. Να πια τα συμπτώματα της ακυδείας και της κατακόσμων λύπης. Ο άνθρωπος δεν έχει διάθεση καθόλου για προσευχή. Ακούει προσευχή ότι φαίνεται κάτι τρομερό. Να θα, θα, θα, θα σηκώσει βάρη. Βάρη βαραίων, α το πούμε. Και, δε, και αισθάνεται ότι κάνει τρομερό η Τι να προσευχθα τώρα. τα πάντα. Μόνο ένα πράγμα έχει δύναμη να κάνει. Θα ανοίξει τη τηλεόραση. Να ξαπλούσε το καναπέ και να φάει το φαγητό, άκουγε έτσι, απολωμένα τα πόδια. Και τι λέει, Είμαι κουρασμένο μια ζωή, όλη την ημέρα στη δουλειά, τώρα λίγο να χαλαρώσω. Μόνο αυτό έχει τη δύναμη κάνει άνθρωπος άνθρωπο. Δηλαδή, ένα παθητικό, ένα παθητικό πρόσωπο. Λοιπόν, τότε, δεν έχει, του φύγει προ κάτι τρομερό το να σηκωθεί 10 λεπτά να κάνει προσευχή, λέει, Πού είναι ένα αθώρφιο, νιώθει ότι θα τα πόδια του. Αν του πει κάποιο, πάμε. Να περπατήσουμε, να χορέψουμε, να διασκεδάσουμε. Να περάσουν οι ολόκληρε, να καταλάβει τίποτα. Δέκα λεπτά του φαίνεται τρομερό να σταθεί στα πόδια του. Αρχίζει το χάσμα ρητό, μόλι έχει να τίνει προσευχή. Χαριουμορυτά, χαμό γίνεται. Κοιτάει την ώρα πότε θα περάσει. Αρχίζει να τα λύει γρήγορα να τελειώνει. Παμά, δεν τελειώνει και αυτέ τι προσευχέ. <laughs> του φαίνεται κόμπο να ψάψει και το καντήλι. <coughs> δεν έχω λάδι. Πού να λέω τα χέρια μου τώρα. <laughs> Όλα αυτά είναι πραγματικότητε. Έτσι εγώ, δεν ξέρει εσεί. Λοιπόν. Του φαίνεται δύσκολο να σταθεί όρθιο. Και σου λένε πολλοί αδερφάτριοι κάνει να προσεύχουν καθιστώ. Και ξαπλωμένο. <laughs> τι να κάνουμε, παρά να μην κάνει και τίποτα. Δηλαδή, αλλά είναι το εκπληκτικό που μα πιάνει. Μια βα... βαριστημάρα. Και αυτό είναι γιατί δεν έχουμε ενδιαφέρον για αυτό και μα φαίνεται. Ανιαρόβρε, παιδί μου τώρα, τι προσευχή και τώρα. Ο κόσμο διασκεδάζει, χέρι του, δηλαδή, τώρα. Σαν χλαμάρε τα κάνουμε. Του φαίνεται τελείω κουφό αυτό, δεν έχει νόημα. Σου λέει άλλο, γιατί τι να προσεύχω, πατρί, και τι να λέω. Πολλοί έχουν αυτό το ερώτημα και είναι τραγικό ερώτημα. Τι είναι προσευχή, τι να λέω δηλαδή, Καλά είμαι, δεν θέλω τίποτα. <Και> Καθιστά, και η συνέχεια πια είναι. Καθιστά δε τον εχμάλωτο του άνθρωπον, τι, ευερέθηστο. Όταν ο άνθρωπο έχει λύπη, του φταίνει όλα. Τρώγεται με τα ρούχα του. Ξέρετε, νομίζω ότι είναι μακριά από εμά. Όλοι πάσχομαι από την ακίδια. Ιδίω άμα κάνει και η οικογένεια και τελειώσουν οι στόχοι σου και είσαι 50 χρονών και βάλε τελείωσε το παραμύθι. Σε Τρώ, δεν έχει ανάπαυση πουθενά. Δεν έχει χαρά, τσατίζε με το παραμικρό. Και η τσατίλα δεν αποτελεί ότι γίνει κάτι στραβό. Η γυναίκα στον ιδιότροπη ή οτιδήποτε τα παιδιά σου είναι παράξενα. Εσύ δεν είσαι καλά πουλάκι μου. Εσύ δεν είσαι καλά με τον εαυτό σου. Και με το παραμικρό τσατίζεσαι. Ο άνθρωπο που έχει χαρά, που είναι ειρηνικό μέσα στο όλα, γίνεται ανάποδα και έχει μια ηρεμία να τη πράγματα. Είχε μια ησυχία. Γιατί το βασικό έχει γίνει. Έχει ανάπαυση. Τα άλλα θα ταχτωπηθούν σιγά σιγά. Όταν όμως δεν είμαι καλά ο ίδος, δεν έχω ανάπαυση, τότε πρέπει να βρω μια αφορμή, που δεν, έναν λόγο, μια αιτία που δεν είμαι καλά. Αυτή φταίει αυτό, φταίει το άλλο. Γι' αυτό το λόγο θα τους ξεσκίσω όλους. <Κι> Και γίνει έναν <ο> άνθρωπος <Κι> Πού είμαστε. <Κι> λοιπόν, καθέστατον τον άνθρωπο ευερέθιστον ώστε ούτω ευκολώ να οργίζεται απέναντι των αδελφών του και όταν αυτοί του ομιλούν να φαίνεται ω τρελό. Συγχρόνω εμπνέει μίσο και προ αυτόν το ψυχοσωτήριον έργο και διατελειώνω με αυτήν η σατανική λύπη διαταράσει όλε τι καταθέσει σκέψη που βοηθούν την σωτηρία και αφού παραλύσει τελείω την γενναιότητα και καρτερικότητα τη ψυχή. Καταβυθίζει τον άνθρωπο το στον λογισμό τη απελπισία, ώστε ούτω να συμπεριφέρεται ω και παράλυτος πνευματικό. Γενναιότητα και αρτερικότητα τη ψυχή είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Γενναιότητα. Πω, πω. Εδώ λέει ότι παραλύουν όλε οι ψυχικέ δυνάμει του ανθρώπου. Και κάπου λέει ο Μάξιμος Ομολογητής, κάτι εκπληκτικό για την Ακύδια. Προσέξτε το. Τι λέει ο Μάξιμο Ομολογητή, Όλα τα άλλα πάθη έχουν σχέση μόνο με το θυμικό ή το επιθυμητικό ή το λογιστικό μέρος της ψυχής όπως παραδείγματος χάρη η λύθη και η άγνοια εν αντιθέσει προς αυτά η ακυδία η ο δηλαδή αυτή λύπη, η λύπη που γεννά την νοθρότητα, επειδή επενεργεί εφ όλων των ψυχικών δυνάμεων και επηρεάζει αυτάς κινεί σχεδόν συγχρόνως ως από όλα τα άλλα πάθη και δι' αυτό καθίστεται το πλήμα επικίνδυνα από όλα τα άλλα. Είναι από τα, είναι από το, από τα πιο επικίνδυνα πάθη η γιατί περιλαμβάνει όλες τις ψυχικές νάμες του ανθρώπου. Πώς προέρχεται λοιπόν να το πούμε και πιο συμπυκνωμένα. Έχουμε την λύπη που γεννά την απογοήτευση. Η λύπη και η απογοήτευση είναι ένδειξη μη εμπιστοσύνης και πίστης προς τον Θεόν έλλειψη εμπιστοσύνη στην αγάπη του. Αμετανοησία, σκληροκαρδία, εγωισμός. Γιατί αν έκανα λάθη, αν δεν πέτυχα, γιατί να απογοητευθώ. Γιατί να είμαι μειονεκτικός. Είμαι μειονεκτικός γιατί θέλω ο ίδιος <χε> να καταξιώνομαι εν εαυτό, στηριζόμενος στον εαυτό μου. Η μειονεξία λοιπόν που μα γεννά την αποτέλεσμα αυτού του πράγματο. Γιατί όλη η αδύναμη μαζί στην πραγματικότητα. Όλη η λυπηση μα στην πραγματικότητα. Όλη η εμπαθήσει μας στην πραγματικότητα. Είναι ο θέμα πώ προσεγίζουμε τι σελίψει μα, τη αντιναμία μα και τα πάθη μας. Εάν λοιπόν πω, ότι εγώ αλλιώ φαντάζομαι τον εαυτό. Αλλιώ μεγάλωσα. Άλλε προσδοκέ είχαν η άνθρωποι από μένα. Η μάνα μου πατέρα μου μεγάλο ότι εγώ θέλω ποτέ το στον κόσμο. Και από μικρού είχα καλού τρόπου. Ήμουν ευγενή, λεπτό, ευαίσθητο και έφτιαξε μια εικόνα του εαυτού μου ότι πρέπει σπουδαιώς. να είμαι σπουδαίο. Να είμαι καλό. Και όταν δεν τα κατάφερα, άρεσε να απογοητεύομαι και να απελπίζω και να χάνω την αυτοπεποίθησή μου και την αυτοεκτίμησή μου. Η έλλειψη αυτοεκτίμηση στην ουσία είναι πράξη εγωισμού. Τι σημαίνει, Ότι εγώ πίστευα σπουδαία πράγματα για μένα και δεν τα είδα και δεν εκτιμώ πλέον τον εαυτό μου. Αυτό είναι. Δεν εκτιμώ τον εαυτό μου και αυτό με απογοητεύει, γιατί δεν έχω δύναμη να κάνω τίποτα. Και να, κι άλλο μου το είπε, και άλλοι μου το λένε, κι ο μου το λένε, μου το μου είμαι χάλια, άρα τι να κάνω, δεν κάνω τίποτα. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Ούτε προσευχεί ούτε τίποτα, είναι μια χάλια η ζωή μου. Αυτή η κουβέντα είναι πολύ άρρωστη. Πολύ εγωιστική κουβέντα, ενώ φαίνεται ταπεινή. Ποια είναι η ορθή κουβέντα, Ότι ναι, αλλιώ με μάθα, αλλιώ, αλλά είμαι χάλια, αλλά τι να περιμένει τέτοιο που είμαι. Αλλά άλλου είναι ελπίδα μου, ούτω ή άλλως. Και από εκεί θα ξεκινήσω. Εκεί θα στηριχθώ. Από εκεί θα προχωρήσω. Και αρχίζω δύο όπλα να έχω. Την υπομονή και την προσευχή. Που η προσευχή τι κάνει ας το πούμε. Αναζωγωνεί τα πνευματικά μου κύτταρα. Αυτό κάνει που δυναμώνει τον εσωτερικό μου οργανισμό. Τα κύτταρα μα έχουν φθαριστεί, έχουν νεκρωθεί. Η προσευχή τι κάνει, τα αναζωογονεί, τα ζωντανεύει τα πνευματικά κύτταρα. Και αποκτούμε αίσθηση ζωή μέσα μα. Αρχίζουμε να υπάρχουμε. Τι κάνει η αμαρτία, ενώ υπάρχουμε, δεν υπάρχουμε την αμαρτία. Η αμαρτία είναι θάνατο, μα κάνει ανύπαρκτου. Στην ουσία, ενώ υπάρχουμε βιολογικά και είμαστε υπαρκτοί, στην ουσία δεν υπάρχουμε, είμαστε σαν νεκροί. Η προσευχή έρχεται και είμαστε ανύπαρκτοι, μα κάνει υπαρκτού. Και βλέπουμε ότι έχουμε ζωή, έχουμε αξία, μπορούμε να ζήσουμε. Πιστεύουμε στον εαυτό μα, γιατί δεν οικοδομήθηκε πλέον ο εαυτό μα με τι δυνάμει μα, αλλά με τη χάρη του Θεού. Αν πιστεύω στον εαυτό μου, έτσι, στην ουσία στον Θεό πιστεύω. Γιατί πιστεύω σε έναν εαυτό που δεν έφτιαχτηκε από τον εαυτό μου. Απ' τα ερήπια βγήκε. Η χάρη του Θεού τον ζωντάνεψε. Γιατί προσευχή την η χάρη του Θεού. Η θεία κοινωνία τι είναι, ο ίδιο Χριστό τρέφομαι από αυτόν και ζωντανεύω εγώ είμαι ερήπιο και εκτιμώ τον εαυτό μου όχι αυτό που ήμουν αλλά αυτό που με κάνει ο Θεός δηλαδή είναι ο ίδιος ο, ο Θεός ο Θεός δοξάζω όταν δηλαδή έχουμε μια και πάω και εξομολογούμε και με συγχωρεί ο Θεός και βλέπω έναν εαυτό πλέον και καθαρμένο με τη χάρη του Θεού θαυμάζω, εκτιμώ, αγαπώ τον εαυτό μου έναν τέτοιο εαυτό να αγαπώ αν για έναν τέτοιον. Ε, αυτόν καυχόμαι. Στην ουσία, ε, καυχόμαι για τη χάρη του Θεού. Εάν κερίνω το σώμα και το όνομα του Χριστί και γίνομαι όλο, και το χέρι μου Χριστό και βάλει το κεφάλι μου Χριστό και όλη η υπαρξή μου γίνεται Χριστό, και χαίρομαι για τον εαυτό μου, για ποιον εαυτό χαίρομαι, Για τον Χριστό, μου. για τον είναι Χριστό άνθρωπο. Για αυτόν καυχόμαι. Και άρα εκτιμώ τον εαυτό μου, και αυτό δεν είναι εγωισμός Και αυτή η εκτίμηση του εαυτού μου με κάνει να προχωρήσω, να γιατί δεν περνούμε δύναμη, γιατί καυχόμεθα για τον άλλον εαυτό ή καυχόμεθα για αυτό που προσδοκούμε να γίνει χωρίς τον Θεό με τις δικές μας δυνάμεις. Βέσαι <coughs> το αυτό είναι πολύ σόβαρο που λέμε. Έτσι η ρίζα είναι τη ακιδείας και της λύπης. Είναι λεπτά τα πράγματα για να τα διακρίνουμε. Το ότι δεν έχουμε ελπίδες είναι γιατί προσδοκούμε να φτιάξουμε ένα εαυτό καλό χωρίς τον Χριστό μας. Με τις δικές μας δυνάμεις. Για να μπορούμε να λέμε: Ε, κάτι κάναμε κι εμεί. Αν όμω είναι όλα δωρεάν, τι να πει. <κυρίζει> να πει: Τι, Ο, ο Θεό απορρίπτει με κάνει άνθρωπο. Και από άνθρωπο με αγίασε, με έκανε Χριστό. Τι να πει μετά, αφού ήταν όλα δώρα του. Μπορεί να πνευτεί για κάτι. Δεν έχει πολύ γούστο αυτό. Εμεί περιμένουμε να κατορθώσουμε κάποια πράγματα. Είναι αυτό που απαντήσαμε και στη Δέσμη: Ότι τελικά δεν σου ζητά η Εκκλησία να κάνει κάτι. Σου ζητάει να γευτεί και να γίνει κάτι μέσα στη χάρη και την αγάπη του Θεού. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Λέω ότι χρειάζεται να εμπλέκουμε τον εαυτό μα σε κάθε πτυχή τη ζωή μα. Τον Θεό, σε κάθε πτυχή τη ζωή μα. Μπλέκεται μόνο του. Αλλά εάν κάτι κυριαρχεί στη ζωή μα, κυριαρχεί σε όλη μα τη ζωή. Το θέμα δεν είναι αν μπλέκεται ο Θεό ή αν πρέπει να μπλακεί ο Θεό. Αν κάτι. τον όνομα σου. Κώστα. Κώστα, αν κάτι γεμίζει την καρδιά σου και των πραγμάτων μπλέκεται όλο, όλο αυτό με όλα. Αν ερωτευτείς, αν συμβεί αυτό το θαύμα πότε και ο λοιπόν, όλα θα βλέπεις μέσα από αυτή τη σκοπιά. Δεν ήρθε αλλού και η γυναίκα σου. Θα είσαι στη σχολή σου, θα είσαι στη δουλειά σου ή οπουδήποτε, θα είναι γυναίκα σου παρούσα. Εμπλέκεται, μα η καρδιά σου, αφού γεμίσει από αυτό, δεν μπορεί κάτι άλλο να, να αποσιάζει από κάπου. Είναι κακό το να τη στο Θεό... Τι να συζητάεις. Είναι κακό να θέλεις τη δουλεία στον Θεό, να γίνεις δούλος Του, mm -hmm. αλλά γεωστικός λόγος. Γιατί ξέρεις, μόνο ψηλιάζεσαι, ε, ότι... Και... Είναι καλό αφεντικό. <σχελίδευση> Σημαίνει ότι ο, πηγενόμενος. ο πηγενόμενος του, του θα είσαι πιο χαρούμενος, πιο γαλήνιος, πιο δημιουργικό. Λογικά, για γνωστικού λόγου λοιπόν, το μήνυμα, η αρχή λέω, το πρώτο βήμα. Το μάξιμου. Ναι, ξέρω, το μάξιμου του ξέρετε εσεί. Εγώ το δούσα. Mm. Καλά. Mm. Συγγνώμη. <laughs> Τώρα πέρασε, τρίτη περιμένουμε. <laughs> <laughs> Για πέστε. <laughs> Και τώρα. Κοιτάξτε. <laughs> ε, έχει, υπάρχει αυτό ότι με την οικονομική κρίση μπορεί να έχει πλησιάσει δευτέρα παρουσία. <laughs> Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου βλέπω στου 666 δευτέρες παρουσίες, τρίτες, δετάρτες, δεν ξέρω τώρα τι έχει γίνει. Αλλά... Ε, αυτό που μούμινε από που συντούσαμε κάποιον ε, πατέρα ε, και που λένε και οι πατέρες μας, δίνουν και μια άλλη διάσταση στο, στον αντίχριστο, ας το πούμε. Ε, η Αποκάλυψη που περιγράφει όλα αυτά είναι ένα βιβλίο που δύσκολα τον δέχτηκε ως Θεόπνευση στη Ορθόδοξη Εκκλησία. Δεν ξέρω ποιον αιώνα το δέχτηκε σαν Ορθόδοξο, ήταν κάπως επιφυλακτική. Και η Αποκάλυψη επίσης είχε πολλές ερμηνείες. Πολλοί πατέρες είπανε ότι αυτή τη στιγμή είναι ο προσωπικός θάνατος του κάθε ανθρώπου, ο βιολογικός, που δοκιμάζεται. Οπότε νομίζω ότι οφείλουμε, κάποιος κλείνεται, ε, να έχουμε κατά νου τη στιγμή του θανάτου μας και τίποτε άλλο και να ετοιμαζόμαστε και να το πούμε αυτό και τελειώνας και την επόμενη τρίτη, τη δευτέρα θα συνεχίσουμε κάτι που μου κάνει λίγο εδώ και με αυτό τελειώνουμε για να δούμε λοιπόν. που το έχω να. διατί γέροντα με αυτό θα τελειώσουμε και κρατήστε το αυτό αν θέλετε διατί γέροντα ρώτησαν κάποτε ένα κοιτή ποτέ δεν περιέπεσες εις κατάσταση πνευματικής αδιαφορίας και αμελίας διότι κάθε στην ημέρα να πίντησε εκείνος περιμένω να αποθάνω αν περιμένεις να κάθε καθημέρα ούτε οικονομική κρίση τίποτα διευχόν των Πατέρων Υμών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός και ο Σώσον είμαστε.